Ναι. Μόλι άκουσα ότι σκοτώθηκε, δεν πέθανε ο άνθρωπο αυτό από τα δημιουργήθεια. Το ότι δεν έχουμε κυβέρνηση αριστερά και εγώ που σου μιλάω, όπω ψηφίσει τη ΣΥΡΙΖΑ επιτέλου θα βάλει ένα τέλο αυτό το πράγμα με τι εργασιακέ σχέσει α πούμε και με, με, με τι συνθήκε εργασία αυτών των ανθρώπων. Κρίμα. Κρήμα. Πρόφιμα είναι. Τι θα γίνει τελικά είναι άλλο θέμα. Η προθυμία μόνο δεν φτάνει. Στροπί του, κάτι πρέπει να γίνει πάντα κρίμα και δικό. Κρίμα και δικό, πραγματικά να πηγαίνει για ένα μέρο -το και να γυρνάς, να γυρνάει ένα σπίτι. Συλπειρία στην οικογένεια. Πώ δεν το είχατε σκεφτεί να δώσετε αλλιώ με ένα στυλό. Το σκέφτηκαν οι παπάδε, δεν είναι ανάγκη. Τέτοιο επιχειρηματικό μυαλό οι παπάδε δεν έχει υπάρξει. Ευτυχώ αυτά τα μυαλά μένουν στη χώρα και δεν φεύγουν ποτέ. Σοβαρά τα πουλάνε. Δεν ξέρω αν τα πουλάνε. Πουλάει η εκκλησία την πίστη και το ιερό. Την πίστη την πουλάει το... Δεν την πουλάει. <laughs> Ό,τι θέλει θα βάλει στο παγκάρι μόνο σου. Τι είναι αυτό τώρα που λε. Θα ξεσυγκροθούν οι Χριστιανοί και καλά θα κάνουμε. Μπε στην Εκκλησία, βάζει το μπαγκάρι και παίρνει τη λαό, λέει. Γιατί δεν βάζουν ένα αυτόματο τουλάχιστον να σου το βγάζει από κάτω. Λες. Πώς βάζει το κέρμα για να σου βγάλει, με τα μπισκότα ή το αναψυκτικό. Πολιτή. Πολιτή. Να έχει μέσα ένα τράγο που να το πετάει. Δεν λέω να δουλεύει η απαραίτητα ηλεκτρονικά. Άρα. Κλείσε ένα παπά μέσα σε ένα τέτοιο. Βάλε και μια τρύπα από κάτω. <χει> Αν δεν υπάρχει. Θα του το κέρμα, θα σου πετάει το στυλό το καλό. Αυτή βάζουν φόρου και το ένα και το άλλο. Δεν βάζουν φόρου. Πιστοτικέ βάζουν. Δεν είναι το ίδιο. Φυλιά. Άλλο άμεσο φόρου και άλλο φιλιά. Σε λίγο που δεν θα υπάρχει κανένα στην Ελλάδα. Πόσο θα μα βάλουν. Θα Το, βοσβάλουνε... το μέρο να ερχόμαστε για διακοπέ. Ξετσού οι όλοι θα τρέχουμε γυμνεί στην Ελλάδα που δεν θα υπάρχει ψυχή. Α, για... Είναι όραμα. Ξεκινάω από την αρχή πώ. Όχι να του ποταμείου που θα πάμε χωρί να γκρέσουμε τίποτα. Όχι, αυτοί δεν θέλουν να γκρέμουν γιατί αυτοί τα έχουν χτίσει. Ότι έργο,τι υποδομή υπάρχει, το έχουν χτίσει αυτή. Αυτό το εκπροσωπούν. Γιακρεμίματα είμαστε και είναι έμεσο για να σου πει. Όχι να γκρεμίσουμε, να χτίσουμε παιδιά, να χτίσουμε έργα, έργα. Αυτό. Πώ okay. γύρωσει το, το ποτάμι, πάλι έχω μια ευκολία πάντα, πολύ μ αρέσει, Έλα γεια. Yeah. Ο, ο Γιάννη τι είπε, ότι με το σκουρλέτι, φυλαράκια και μαζί, ταξίδια και τέτοια. Γιατί με φέρνει κάτι άλλο στο μυαλό, Πολυτάρια είναι. Δεν είπε με το σκουρλέτι, είπε με τον τσακαλώτο. Α, ναι, τον τσακαλώτο, γιατί αυτό γλυκούλη είναι. Ο τσακαλώτο, ναι. Μπαξ, ξέρω, ξέρω εγώ, γλυκούλη τσακαλώτο. Δεν βγάζει μια γλυκύτητα. Ε, τώρα σε μπνέσει να κάνει πέρα με τον τσακαλώτο, να λέτε τι, να σου μιλάει πανικά και να καταλαβαίνει. <laughs> Σε βαρετό μου φαίνεται. Σήμερα, με το Γιάννη έχεις να πεις όλη, την ώρα στο χαβαλέ είναι έτσι κι αλλιώς Μισή κουβέντα σοβαρή, δεν λέει. Έχεις να πεις μα με το Γιάννη. Τώρα μου πει, ο Γιάννη, τι θα θέλετε να είναι άλλο αν ήλιο, θα έλεγα. Ακροατή, θα ήθελε, κάποιο να τον παρακολουθεί να κάνει σοου. Μια χαρά έτσι καλό του όπ σκεφτό Ο Βαρουφάκη φορά και, και μα καρά έχετε εκτό από το ρού. Λοιπόν τα είδα κι εγώ. Τα είδα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, στην τηλόρα σε βάφουν α... είναι η αλήθεια για να μην γυαλίζει. Σε βάθουν. Λίγο yeah. πούδρά για να μην κάνει για άλλα. Έχει και πολύ γυμνοτή γυμνο κεφάλι αυτό, θα γυάλει. Το θέμα νησί. είναι ότι του είχαμε κάνει και φωτοσκιάσει τα μάγουλα με ρού, το είδε. Ενοείται ότι το, το είδα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι χρώμα είναι, σαν οποιο μήλο είναι, χαλικό είναι. Δεν μπορούσα να καταγγελών. Ακαζού, ακαζού ήταν. Το κόκκινο αυτό το, το ωραίο. Συγνώμη, μπορώ τον βάψανε. Δηλαδή το βλέπουμε που το βάλουμε. Βλέπουμε ότι η συμπεριφορά είναι λίγο μπόζο, είναι λίγο κλών τον βάψανε κιόλα, δεν τράπηκαν. Αυτό μου μυρίζει λίγο προβοκάτσια. Έχει να κάνει λίγο με τσαντική σχολή, σου θυμίζει κάτι? Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλανε, κάποιο μήνυμα θέλανε να περάσουν ότι δεν έχει σχέση με την τσαντική σχολή. Ότι είτε ότι... θλασμένος, δεν μ' αρέσουν αυτά. Θέλει η αριστερά ότι... έχει κακάλα, δεν θέλω τέτοια. Θέλω να κάνω μία παρέμβαση σχετικά με την εκπομπή που. Παρακαλώ. Κάντε την παρέμβαση να πούμε. Με τον κύριο Βαρουφάκη εδώ πέρα, τον κύριο Χατζη Νικολάου. Δηλαδή, πάλι το Μάρμαρο θα το πληρώσουν ο Κοσμάκης, οι μικρομεσαίοι, οι μεγαλομεσαίοι, οι μεσαίοι και φυσικά όχι οι 500 πιο πλούσιοι. Αφού Μάρμαρο θέλετε, το Μάρμαρο είναι ακριβό. Α? Και, και στο κάτω-κάτω σε ένα Μάρμαρο 2EP1 θα καταλήξει, αλλά πλήρωσε από τώρα. Αυτό πληρώνει. Μα εμεί δεν παραγγείλαμε Μάρμαρο, δεν ψηφίσαμε Μάρμαρο και δεν θέλουμε Όπω είπε και ο Γιάννη, ο με ούτε ψηφίσατε ρήξη. Sorry κουκλίτσα μου. Ρίξη με αυτό. καμένο παρέα δεν ψήφισε. Εσύ που ξέρει, Δεχτήλα, τι ψήφισα εγώ. Το ψηλιάζουμε, το μυρίζομαι, σαν το Σαμάρα, το αισθάνομαι. Κακώ το μυρίζει και κακώ το ψηλιάζεις και κακώ το αισθάνεσαι. Δεν να την ψήφισε. Εσύ τι ψήφισε εσύ, ή άλλαζε τα πράγματα μόνο σου. Μα, όλοι εγώ, μαζί. Δεν μιλάω... Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου, φίλε. Εγώ δεν πήρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ πήρα να μιλήσω για αυτά που είπε ο Υπουργό. Τον οποίο δεν ψήφισα. Δεν εξετάζω το γεγονό ότι ψήφισα, τι ψήφισα και τι δεν ψήφισα. Εξετάζω το τι είπαν προεκλογικά και το τι κάνουν μετά τι εκλογέ. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Πάμε για τρίτο μνημόνιο. Εμένα όλα αυτά που έλεγε ο Τσίπρα μου φαινόντουσαν σαν το λεφτά υπάρχουν του Τζέφρι. Και μετά από αυτό που το λεφτά υπάρχουν του Τζέφρι, ποια ήταν η κατάληξη. να πάμε σε μνημόνιο. Ε, τώρα προεκλογικά ο Τσίπρα έλεγε τα δικά του. έταζε τα πάντα σε όλους. Ποια θα είναι η κατάληξη Να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή ήταν η κατάληξη. Τι άλλο ήθελε. Και το ζητούμενο ήταν. Καλέ, πώ θα είδε το αγόρι με το αφάνι, το βαρουφάκι. Μια χαρά. Τι μια χαρά. Εμετικό, δεν υπάρχει. Καλά, και αυτή η μα... ήταν με τι πιστωτικέ κάρτε. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να έχουμε πιστωτικέ κάρτε, Όχι, μπορεί να μην έχει, αλλά θα πληρώσει ΦΠΑ 18. Πάλι λιγότερο από το 23 είναι. Μπράβο, ποιο θα την πληρώσει πάλι. Ποιο θα κερδίσει πάλι, γιατί δεν το βλέπετε έτσι. Το 23 γίνεται 18. Ναι. Αυτό γιατί δεν το λες Εντάξει, ωραία, το μείωσε, αλλά και τι να λέει δηλαδή αυτό. Ε, κάτι λέει. Τι να λέει το ένα, την να λέει το άλλο, <laughs> μα έχετε κα... Ανεβήκαμε στην κυβέρνηση να γίνουμε αριστεροί Ήμασταν δηλαδή αριστεροί Να κυβερνήσουμε αριστερά και δεν μας αφήνεται Δηλαδή είναι αυτό που θέλει να γιάσει ο αριστερός Και από κάτω του φταίνε Τις κοντής... Mm. οι τρίχες, ξέρεις Είναι σχήμα λόγου, έμφυα. Είναι σχήμα, πέντε... σχήμα λόγου αυτό που λέμε. Σχήμα λόγου δεν ναι. ήταν σχήμα. Το, το σχήμα αυτό βέβαια έχει πάντα συγκεκριμένο σχήμα. Δηλαδή προεξέχει το ένα προς τα μέσα και έχει και άλλα δύο πιο χαμηλά, κυκλικά πάλι. Αλλά το σχήμα είναι σχήμα, είναι ίδιο. Είναι τρία σχήματα λόγου. Είναι τρία σχήματα λόγου, το ένα νιώθεις. Το άλλο είναι στο πλατσούρισμα, μόνο στο σφαλιάρισμα. Εγώ με πόντιος και είμαι το πρωί στο περίπτωρο καμία κολοφυλάδα δεν έχει γράψει κάτι για αυτό το πράγμα. Για τη γενοκτονία. Μάλιστα. Ποια φυλάδα περίμενες, δηλαδή είδες εκεί πέντε τίτλους γνωστούς. Ποια από αυτές περίμενες ότι θα γράψεις, πες μου. Επειδή θέλω να γράψω έναν τζόκερ, αυτά τα ευλογημένα τα Βούτα που τα δίνουμε. Πουτά... Στι εκκλησίε. Ναι. Τράπα, παιδί μου, πιστεύω. κάν τον πιστόπ. Φούσκω τα μπαγκάρια. Πήγαινε εκεί. Πώ θα πετύχει τον τζόκερ, έτσι είναι τον τζόκερ. Έχει Άγιο μελάνι μέσα. Δεν μου λε, πρέπει να το σάλειω, κιόλα όταν το γράφω τον τζόκερ. Είναι το τίμιο στυλό επίση, να ξέρει αυτό. Με αυτό το στυλό είχαν γράψει πάνω στο σταυρό τα στοιχεία. Αποσχολεί, ένα ζαχαροπλάστης από την Ερδέα, νομίζω πέλε. Αχ. Δημήτρη. Ζαχαροπλάστη. Κάναμε ένα γλυκό. Θα σου φτιάξω εδώ, αποσχολεί, ένα γλυκό. Μια πουτίνγκα θέλω. Μια πουτίνγκα. Ναι, ρε τίνγκα στη ζάχαρη. Και μια παύλοβα θα σου στείλω. Παύλοβα και Κόστοβα και μάνα μου. Μια παραγγελία θέλω. Τον Σαμαρά να σκίζει τα μνημόνια. Και δίπλα να μου γάτες, να Εγώ λέω ότι τα Εγώ <Ρεβ> σήμερα σκίζω γάτες. Σκίζεις γάτες. Σκίζεις γάτες. Εβδομάδα εβδομάδα, μέρα μέρα, σε λίδα σε λίδα, με λεφτό. <χάστα> Εγώ <Ρεβ> σήμερα σκίζω γάτες. Σκίζεις γάτες. Εγώ σήμερα σκίζω Marines. Σκίζεις <οχάρο> πέρατε μου τα μνημόνια, σελίδα, σελίδα θα το σκίσουμε το μνημόνιο και να υπογράψετε με αυτού. δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο να να τις σκίσω ο Κόμαγιούν και ο βακαρ για αυτούς θα σου μιλήσω σαν Ξανά που είπε τη γαρδενιά με τον Ντάισεμπλουμ. Είναι μυθική, ξεκίνατε. Η γιαγιά είναι 195 και είναι η έννοια τη ζωή. Δεν υπάρχει, είναι μυθικό η γιαγιά. να με, σε παρακαλώ ξανά. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον Ντάινσελτ Βλουμ, τον Γεωπόνο, τι να ρίξω στη γαρδένια μου που κυκρινίζουν τα φύλλα. Αυτό που παριστάνει τον οικονομολόγο με πτυχίο Γεωπόνο. Μήπω την κατουράνε οι γάτε. Δεν ξέρω, α, αν είναι να μου δώσει μια υπεύθυνη συμβουλή. Ναι, καλά, εντάξει. Πάνω κάτω αυ αυτά ήταν εκεί οι άλλοι με αυτού. Τα θέματα των απειλών και των συμβασμών τα έχουν λύσει. Τα αποβαροφάγη καθαρά. Έχουμε συμβαστεί το... όσο δεν πάει. 4 i Μια παραγγελία για την Παρασκευή Κάνε. Την ταφία να λέει ό,τι λέει για τους πρόσφυγες Και του δήμαρχους να με γελάνε από κάτω Και να λέει γιατί γελάτε Μαζί με τη και που κο Και λέει μη γελάτε κο ξέρω να τραγουδάω Πού Λες, πάνε κυρία Υπουργέ Στην Ευρώπη Πώ πάνε <συσίλιο> Δεν το ξέρουμε αυτό Δεν το ξέρουμε Απλώς εξαφανίζονται Απλώς εξαφανίζονται Γιατί γελάτε σας φαίνεται αστείο Έρχεται η στιγμή που λες Θα φύγω κι ό,τι γίνει Κι αν όπως στρέμει στο χαμό Σε το κύμα Στη λάπεδουζα βρίσκεται ότι να έχουν πιάσει τα κομμουνιστικά. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι μιμόθυνο για τον κόσμο το που χάθηκε. Από το Χρήστο το Λεοντή το τραγούδι «Ο ξύλινος σταυρός». Αφιελμένο το κάθε πατήτα τα είναι στη βουλή. Ένας ξύλινος σταυρός στα αγριό Λουλούτας θυμένος του κάθενο πδες στέριγή ζαβών. θέλω, παραγγελιά για την Παρασκευή. Yeah. Και αν θέλει, βάλει και μουσική υπόκρουση. Το μήνυμα κοιτάει έτσι, βλάκα. Δεύτερη, κυρία Αυτοπούλου! Δεύτερη πράξη του νομοθετικού περιεχομένου σε τρει μήνε. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών. Ο σαμάρας πόσο έμεινε, έμεινε περίπου δύο χρόνια, 24 μήνε. 30 μήνες, 2 2 30 μήνε Στου δύο μήνε, πόσο τώρα. Που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο Τρεις μήνες. μήνες Στους τρεις μήνες δύο υπάρχουν θα έχουν περιεχομένου Στους τριάντα μήνες πόσο 10. Πόσο πάει μετά το Δέκα Δέκα πάνε ναι. Δύο παραπάνω ε, Δύο το μήνα Έχω κάνει δύο στους τρεις μήνες Στις τρεις δύο Στους, 3, στους πόσοι Είναι τρία επί δύο ah. έξι Έτσι Τριάντα διά 6. 3, 6, 18, 4, 6, 24 Πώς θα πάρει Ωχι, ρε παιδί μου Φλάκα, φλάκα, φλάκα <σφίλια> Δεν <πως> <σφίλια> <χάσω, σφίλια> σου δύο Στου 3 έχει δύο Στου τρεις εξήντα, εξήντα διατρία Εξήντα σωστά, πόσο είναι εξήντα διατρία Δέκα, δέκα Δέκα ρε, είκοσι Ο και Στο σκοτώσουν δηλαδή Παντού σύρματο πραγμάτα Μα αλήθεια ποιος πιστεύει Πως με τα φάγματα κράτα Την όσμωση του κόσμου Την όσμωση του κόσμου Το νουρολόγο με το οποίο εσάς θέλω να μου πάρεις, Γιατί έχω μπροστά την, θέλω να τον ακούσω Ναι! Γεια! Κύριο Σκορδάς! Ναι, ναι, ο Μέρι. Σταφυρούκλος εδώ είναι ο, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω να σας βλέπω. Γιατρέ, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτηση. Είναι σταμάτατο, θα κατουργηθώ. το πράγμα, παιδί, μ' αυτό δεν το αντέχω. Μ' φέρει το τσίφι, γιατρέ. Ωραία, πέφτουμε τώρα πάλι. Τώρα σ' ακ ακου... Δεν καρτιέται. PSI. Τι PSI, PSI. Εξέταση άμα το έχετε κάνει. Εξέταση άμα του είναι το PSI εδώσερό και τα λέμε εμεί πολιτικά. Ναι, ναι. Άλλα το νομίζαμε, άλλο το άλλο. Θα λέει ο παρουφάσιο για έμα μιλούσε. <laughs> τα μα πιού το αίμα. Θα παρακαλώ τώρα. Ακούσε με λίγο. Ναι για τρεπέζ μου, πήνω και, πρέπει και πρέπει κάτι τσάκια, βέβαια, πρέπει. να πω την αλήθεια. Ο ο ο... Ο... Θείος ο... Με μια δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω μου. Είμαι Θύο με μια αδερφή, ναι. Ωραία. Είμαι ο Θοίω τη αδελφή του Γιώργου. Μάλιστα. Όχι τη αδελφή του Γιώργου, ο Γιόργο είναι ο αδελφή. Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σα κάνω μια χλωνοσκόπηση. Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσω να πνεκάνει τη χώριση ή μέσα. <μήθει> Δεν έχω πρόβλημα με τι αμύγδαλε. Μα είναι η μέθοδος η. Πώ να το πω έτσι απλά, είναι η πιο καλύτερη μέθοδο για να, διε... να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σα. Oh, <μήθει> α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, ή <μήθει> <έχει> τίποτα περίεργα. Ακούστε λίγο, τώρα μειρονεύεσαι. Γιατρέ μου, όχι. Τώρα έφυγα από υγεία και πάω Και με παρακάλεσε γραμματέα μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσεί μου τι μου λέτε. Δεν θα σα, δεν σα καταλαβαίνω τι μου λέτε. Για τρεμήτσα τη Θα μου βάλει ολόκληρο πράγματα και τσατήσε και όλα μέσα, εγώ πρέπει να τσαντίζω. Λοιπόν, ήθελα να τρέβουμε την. Θα κλείσω πράγμα αλλά πράγμα θέλω αυτό το μηχανήμα σε... το καινούργιο που βγάζει και τη έλθει. Μια κλονοσκότηση θα σα κάνω, δεν θα πω έξετε. Δεν θα πω έτσι, όχι, δεν έχω πρόβλημα, πρόβλημα αυτό. Δεν θα φοβά αυτά. Ε, Απλά θα πούμε θα πούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram. Θα βγει από τα πλευρά και σε μια ανασύλα. Θα πάρετε. Α τα πλευρά που θα βγει. Τι εργαλείο βάζει για τρέμε σα. Θα μου βάλει το δρεπά, θα βάλει μέσα γιατί πάει το διά του πλευρά. Δεν πάει ευθεί, απαίλοξα. Γιατρέψει ομονιστή. Κομ... Σα παρακαλώ κύριε. Τι Όχι, παιδιά, συγνώμη, θα... δεν ήθελα να σε προσβάλω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με, με καθηγητή. Δεν μιλάτε με όπιν όπιον. Α, προ τη μην όμω μιλάμε όποιων όπιο. Να αρθείτε να σα κάνω μια κλονοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλονοσκόπηση έχει σχέση με την κλονοποίηση. Εγώ γιατί το ξέρω καλόσκόπηση. Γιατρέψει κεντζή. Δεν πιστεύω παρακαλώ, πάρα, να είσαι τίποτα με αυτού που έχει φέρει ο άδονηνο στο Υπουργείο ήταν υπουργό. Αυτό του ξέρει. <στις> ναι, δέλα ερμαντικά. Ναι, καλά, να σου πω. Ε, αποστόλη. Καλά, αποστόλη, καλημέρα, καλή. Καλημέρα, τι γίνεται, φίλε όλα καλά, έτσι πάει καλά. Ωραία, θέλω ένα τραγουδάκι να βάλει όποτε είναι. Ναι, του φίλου σου, του θανάτου, το χωμαγιούν και το βακάρ. Έλα τα γόρα τη ντροπή και για κρύο σπιτί. Σε ζωή. Cinora powieszam wazę do dachtylimu? Cia ora, ora, ora, ora,